Εκτελεστική σύνοψη. Το παρόν έργο, με τίτλο Αναπάντητα Ερωτήματα, εξετάζει συστηματικά τα όρια της γνώσης, της επιστήμης και της ανθρώπινης πορείας στο σύγχρονο κόσμο. Αντικείμενο του δεν είναι η παροχή οριστικών απαντήσεων, αλλά η χαρτογράφηση των ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά είτε λόγω ενγενών θεωρητικών περιορισμών, είτε λόγω κοινωνικών, θεσμικών και αξιακών εντάσεων. Η βασική θέση του έργου είναι ότι τα αναπάντητα ερωτήματα δεν αποτελούν αποτυχία της γνώσης ή ένδειξη καθυστέρησης της προόδου. Αντίθετα, συνιστούν δομικό στοιχείο τόσο της επιστημονικής διερεύνησης όσο και της κοινωνικής οργάνωσης. Η κατανόηση της φύσης αυτών των ερωτημάτων είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτικών, τεχνολογικών και θεσμικών αποφάσεων. Στόχος και προσέγγιση Στόχος του βιβλίου είναι η σαφής διάκριση ανάμεσα στα ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί, στα ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με τους ίδιους όρους και στα ερωτήματα που αποφεύγονται συστηματικά λόγω πολιτικού, κοινωνικού ή θεσμικού κόστους. Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική, χωρίς να συγχέει τα παιδεία. Το έργο διατηρεί σαφή όρια ανάμεσα στη φιλοσοφική, κοινωνική και επιστημονική ανάλυση. Ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα σημεία σύγκλησης και αλληλεπίδρασής του. Δεν προτείνεται ως ακαδημαϊκό εγχειρίδιο εξειδίκευση, αλλά ως ενιολογικό και θεσμικό πλαίσιο κατανόηση. δομή και βασική άξονες. Το βιβλίο οργανώνεται σε τρία κύρια μέρη. Α. Αναπάντητα ερωτήματα της ανθρώπινης πορεία. Εξετάζονται θεμελιώδη ζητήματα φιλοσοφίας, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομίας. Αναλύονται έννοιες όπως η πρόοδος και τα όρια της, η σχέση ελευθερίας, ευθύνης και εξουσίας, η δημοκρατία ως θεσμός η διαδικασία, η ανισότητα και η κοινωνική συνοχή, η εργασία και η αξία στον 21ο αιώνα. Το κεντρικό συμπέρασμα αυτού του μέρους είναι ότι πολλά κοινωνικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όχι λόγω έλλειψης γνώσης αλλά επειδή εμπλέκουν αντικρουόμενες αξίες και συλλογικές επιλογές που δεν μπορούν να επιληθούν. Τεχνικά. Β. Αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα. Αναλύεται τη συνιστά επιστημονικό ερώτημα και πώς δομείται η επιστημονική γνώση μέσω θεωριών, μοντέλων και υποθέσεων. Εξετάζονται ενδεικτικά. Τα θεμελιώδη ανοιχτά προβλήματα των φυσικών επιστημών. Η προέλευση της ζωής και η συνίδηση στη βιολογία τα όρια της υπολογισιμότητας και της τεχνητής νοημοσύνης. Το έργο δείχνει ότι τα αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα δεν είναι περιφερειακά, αλλά βρίσκονται στον πυρήνα των πιο επιτυχημένων θεωριών. Η ύπαρξή τους υποδεικνύει η όρια της μεθόδου και όχι απλώς έλλειψη δεδομένων. Γ. Επιστήμη. Τεχνολογία και κοινωνία. Το τελευταίο μέρος εστιάζει στη συνάντηση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνική και πολιτική. Πραγματικότητα, αναδεικνύονται, η σχέση επιστήμης και πολιτικής απόφασης, τα ηθικά διλήμματα της τεχνολογικής ισχύω και η έννοια της ευθύνης της γνώσης. Το βιβλίο υποστηρίζει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δημοκρατική διαδικασία. Ούτε η τεχνολογία να καθορίσει από μόνη της τους κοινωνικούς σκοπούς. Η αποσαφήνιση αυτών των ορίων αποτελεί προϋπόθεση θεσμικής νομιμοποίησης. Κεντρικά συμπεράσματα. Από τη συνολική ανάλυση προκύπτουν ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Τα αναπάντητα ερωτήματα είναι αναγκαία για τη δυναμική της γνώσης και της κοινωνίας. Η σύγχυση ανάμεσα στην άγνοια και στα όρια οδηγεί είτε σε τεχνοκρατική υπερεκτίμηση είτε σε Σκεπτικισμό. Η επιστημονική πρόοδος δεν εξαλείφει την αβεβαιότητα, τη μετασχηματίζει. Η τεχνολογία αυξάνει την ισχύ, όχι κατανάγκη την κατανόηση. Η ευθύνη της γνώσης είναι θεσμικό και όχι μόνο ατομικό ζήτημα. Θεσμική αξία του έργου. Το βιβλίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως πλαίσιο προβληματισμού για φορείς πολιτικής, εισαγωγικό υλικό σε διεπιστημονικά προγράμματα. Ως βάση δημόσιου διαλόγου για επιστήμη, τεχνολογία και κοινωνία. Δεν προτείνει λύσεις πολιτικής ούτε τεχνικές συνταγέ. Προσφέρει, όμως, ενοιολογική καθαρότητα, διάκριση ρόλων και συνειδητοποίηση ορίων. Στοιχεία απαραίτητα για υπεύθυνη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Τελική αποτίμηση. Η εκτελεστική σύνοψη καταδεικνύει ότι το έργο αναπάντει τα ερωτήματα δεν αποτελεί συλλογή ανοιχτών προβλημάτων, αλλά συνεκτικό πλαίσιο σκέψης. Η κεντρική του συμβολή έγκυται στην αποδοχή της αβεβαιότητας ως θεσμικής και γνωσιακής συνθήκης και όχι ως προσωρινής ανεπάρκειας σε έναν κόσμο όπου η απέτηση για γρήγορε και οριστικές απαντήσει εντείνεται. Το έργο υποστηρίζει ότι η υπεύθυνη γνώση ξεκινά από την αναγνώριση των ορίων της. Αυτό το σημείο αποτελεί και τη βασική του θεσμική αξία.